Καστανιτσιώτσιχα πειράγματα είναι τα καστανιτσιώτικα πειράγματα. Γνωρίζετε ότι συνήθως την Καθαρή Δευτέρα ε, το καλεί το έθιμο να πειράζουμε με, ασ, με, περιεχο, με αστεία τα οποία το περιεχόμενο είναι και λίγο καυστικό, είναι λίγο, έχει και σεξουαλικό τέλος πάντων περιεχόμενο, Α. τα συγκεκριμένα δεν έχουνε, ε, δεν θα το τολμούσα, ε, αλλά είναι θε μάλλον το έθιμο, είχαμε πει λίγα πράγματα, πολύ λίγα πράγματα, ε, γιατί που έχει τις ρίζες του το, το έθιμο αυτό. Ε, γενικά οι απόκριες έχουν να κάνουν με τη, με τη βλάστηση της φύσης, με την αναγέννηση, με, με πράγματα που έχουν να κάνουν με τη, με τη, με τη φύση και τη ζωή. Το... Και, και λίγο με τις ψυχές και τους ε, όσους ε, έχουν φύγει. Τέλος πάντων, λοιπόν. Ε, οπότε, έχουμε σήμερα ένα, ένα παράδειγμα πώς πειράζονταν οι τσάκονε πολλές δεκαετίες πριν. Βέβαια, είναι στο ιδίωμα της Καστάνητσας και Σίτουνας, θα το δείτε κι εσείς, ότι διαφέρει σε κάποια σημεία... Παρόλο που έχω κάνει και πολύ μικρέ αλλαγέ, αλλά δεν πείραξα κάποια πράγματα που έπρεπε να μείνουν ως έχουν. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε, αμήν μακριβορό. Γαστανιτσιότσιχα κυράγματα. Καστανιτσιότικα πυράγματα. Εσχιούφου το μουστάντσιντι τενάτε σαν ατζίστρι. Από μακρία εσωρούμενε όνε με το κακίστρι και δίπλα έχω τη μετάφραση για να μην στρίβεις το μουστάκι σου και έγινε σαν αγκίστρι και από μακριά φαίνεσαι γάιδαρος με καπίστρι. Αυτό. Σέχα αξιλού βορβού τσεκόλου σα βαρέλια τσόγι εντυοράει πενάκου απ' τα γέλια Έχεις λέει μάτια σα βορβιά και κόλους σα βαρέλια και όποιος σε βλέπει κόρη μου, πεθαίνει από τα γέλια. <laughs> <laughs> ναι. Λοιπόν. Και το τρίτο, είχε κι άλλα πολλά, απλά έτσι έβαλα τρία τα, τα πιο... Εσέχου αψηλού λαγού. Του όνου τα τσουφάλα, του πρόβατου το μουτσουνε, τυπούε τα γελάδα. Έχει στα μάτια του λαγού, του γάιδερου κεφάλα, του πρόβατου το πρόσωπο, τα πόδια της γελάδας. Αυτά είναι τα... Τα πειράγματα, ναι, που συνοδεύονται μαζί με μουτζουρώματα και διάφορα άλλα πειράγματα τέλο πάντων, με καβαλαρίες πάνω σε γαϊδουράκια και περιφορά μέσα στο χωριό, πολύ γέλιο, ξεφάντωμα, έτσι. Είναι οι αόρατες δυνάμεις της φύσης που ετοιμάζεται να ξαναγεννηθεί, έτσι παίρνουμε την άνοιξη. Ε, ωραία. Βλέπετε τη διαφορά στο ιδίωμα της Καστάνιτσα, έτσι, ε, το αψηλού. εμείς λέμε, είναι ο ε, υψηλή, ο ψηλέ υψηλή και στη γενική είναι τουρ εψιού, στο ιδίωμα το πραστιώτικο και του λεωνιδίου, έτσι, το, στο ιδίωμα πραστού λεωνιδίου. Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε έναν άλλο τύπο πιο έντελος διαφορετικό από το του πραστού λεονιδίου, επίσης εκεί που φαίνεται η διαφορά στο λάγου, εμείς λέμε ο αγώ, ο αγό, oh. το πρώτο λάμδα ε, παραλείπεται, ε, του όνου τα τσουφά θα λέγαμε εμείς στα, στα δικά μας, στα, στο ιδίωμα πάντων, του λεονιδίου, ναι. του πρόβα του το μούτσουνε. Ε, το πρόβατο εμείς το λέμε προύατε αν είναι μικρό το πρόβατάκι, το μικρό το λέμε βανί ε, και τη λέξη μουτσούνε δεν τη χρησιμοποιούμε, είναι εννοούμεταξύ είναι Ιταλική νομίζω η μουτσούνα, η λέξη μουτσούνα δεν είναι Ιταλική είναι, ε, ενομάζουνε μουτσούνες ονομάζουν τις μάσκες, αυτές τις μάσκες που φοράνε ναι. στο, στο καρναβάλι της Βενετίας ναι. νομίζω ότι έτσι λέγονται ναι. στα Ιταλικά ε, και Τη γελάδα τη λέμε κούλικα στα, στο ιδίωμα του Πραστού Λεωνιδίου και όχι αγελάδα, που φαίνεται ότι είναι η, η επίδρασή της Νέας Ελληνικής είναι πιο mm. εμφανής στο ιδίωμα της Καστάνησας και της Ήτενας. Ε, αυτά είχα να πω. Ξέρω πώς σα φάνηκαν τα, Ωραία. τα πειράγματα. Mm. Mm. Ωραία. Ωραία. Να πάμε στο... ναι να πάμε στο λεξιλόγιο, να δούμε κάποια oh, πραγματάκια. Mm. Το χιούφου, στρίβεις, έτσι, χιούφουρ ένι στρίβο, εχιούβα, εστριψά, χιουφτέ, και χιαφτέ, όχι, μα, το έχω ακούσει, στριμμένος, ας το πούμε. Όσα μετάβατο σημαίνει ότι αλλάζω κατεύθυνση, κάνω στροφή και έχω ένα παράδειγμα, απορία, ένι χιούφα, ο δρόμος στρίβει. Έτσι, ε, βλέπετε αυτά τα, όλα αυτά τα χιλικόληπτα, δηλαδή τα ρήματα με χιλικό χαρακτήρα, όπως είναι εδώ το φου, το φου, έτσι είναι ένα χιλικό ε, σύμφωνο, έχουνε αόριστο σε βήτα. Ε, ανάφου, ανάβα, κόφου, εκόβα, βάφου, εβάβα, χιούφου, εχιούβα. Θα τα δούμε σε ένα, θα έχω ετοιμάσει, προετοιμάσει, μάλλον ένα μάθημα αποκλειστικά για αυτά τα, τα ρήματα. Που μας βοηθάει αυτό γιατί όταν γνωρίζουμε κάποιες κατηγορίες ρημάτων που έχουν ένα συγκεκριμένο τύπο και μαθαίνοντας τον τύπο αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε λάθος όλα όλοι οι υπόλοιποι τύποι πάνε σύμφωνα με αυτό. όπως είδαμε τα, τα μεταβατικά που τελειώνουν σε ήχου. Ακισταΐχου, Βρονταΐχου, θυμόσαστε βαίχου Όλοι οι αόριστοι Άναι. εκείνοι είναι Εσβαΐα, Ακισταΐα, Βρονταΐα. Το θυμόσαστε. Έχουν ένα συγκεκριμένο. Φαίνοντας αυτό σιγά σιγά αρχίζετε και κατηγοριοποιείτε κάποια πράγματα στο μυαλό σας mm. και δεν σας φαίνεται η λέξη, μάλλον η πρόταση, μαθαίνω τσακώνικα, βουτάω στο άγνωστο πέλαγος. Κάπως έτσι τουλάχιστον το φαντάζομαι εγώ ότι... Μπορεί να συμβαίνει, αν, mm. αν έχω λάθος, να μου το πείτε. Ε, ωραία, λοιπόν, μουστάντζι, είναι το μουστάκι. Τα μουστάντζα είναι τα μουστάκια και ο μουστακαρία είναι αυτός που έχει μεγάλο μουστάκι και στο Λεωνίδιο υπάρχει και επώνυμο, ο μουστακαριάς. Mm. Mm -hmm. Εσωρούμενε, βλέπεσε, φένεσε. έτσι, είναι παθητική φωνή, ορούμενε ο οράμα, ΕΡΕΝΗ, ο Οράμα ο ορατέ ο Θα τα δούμε πολύ αναλυτικά αυτό το ρήμα μετά. Η προστακτική του Ενεστώτα είναι ορίνισου, σου, να φαίνεσαι, έτσι, και ο σου, ε, φανερό σου σαν να λέμε. Έτσι. Ή, πάμε, ξαναθυμίζω ότι η προστακτική Ενεστώτα έχει διάρκεια, Προστακτική ορίστου δηλώνει κάτι το στιγμιαίο. «Πενάκου» πεθαίνει. Ενεστώτας, ενεργητική φωνή. Το ρήμα είναι «Πενάκουρ» ένι, «Επενάκα» πένατέ. Και το μεταβατικό μας «Πενάκου» «Επενάία» πέναϊτέ. Έτσι. Ε, «Πενάκου» σαν να πεθαίνω κάποιον στο πολύξύλο παράδειγμα ή ε, τον, στην πολύκούραση. Mm. για να εξηγήσω το μεταβατικό. Ε... Mm -hmm. Βολβού. Είναι τα γνωστά μας βορβιά. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιοι που δεν τα γνωρίζουν. Πρόκειται για βρόσιμους βολβούς, του φυτού μουσκαρι κομόσου. Είναι διάσπαρτο, διάσπαρτο μάλλον το οροπέδιο εδώ του... και στη Βασκίνα. Έχει πάρα πολλούς και φαντάζομαι και στην παλιόχωρα θα έχει. Δεν... Έχω πάει, αλλά δεν έχω συναντήσει, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα έχει όλη η περιοχή. Γιώργο, τους γνωρίζει. Ναι, ναι, ναι. Εσύ. εδώ είμαστε εδώ πέρα τώρα, πλέον. Οι κυρίε, μια... οι κυρίες. Μαρία. Εγώ αυτές τις λέω. Ναι. Έλα στρατηγικά. Εγώ αυτές τις λέω κρεμμύδε. <laughs> κρεμμύδε. Δεν είναι όμως, δεν είναι, πρόσεξε, δεν είναι οι κρεμμύδε εκείνες που ναι. βάζουμε. Είναι άλλο, είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι yeah. οι κρεμίδες που βάζουμε τα Χριστούγεννα και καλά ισκι; Πώ Πώς τις λένε, τα, σκι... τα, ναι, τα σκυλοκρέμυδα, πώς αλλιώς τα λένε; πώς yeah, τα yeah, είπες... Yeah, yeah, yeah. Που και καλά επειδή δεν μαραίνονται, το βάζουν έτσι με, με συμβολικό χαρακτήρα για την καινούργια χρονιά που έρχεται. Είναι μικρά κρεμμυδάκια, βρώσιμα. βρόσιμα, που τα <laughs> πήρουν με λάδι και ξίδι και τα και θεωρείται και εκλεκτός με ζες και μάλιστα έχει και αφροδισιακές ιδιότητες. Πολοκίθια δεν τρώγονται με τίποτα. λέει ο Γιάννης, δεν τρώγονται με τίποτα. Τέλος. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τη γραμματική μας. Είχαμε δει το ωρα φαντάζομαι την ενεργητική φωνή, το έχουμε δει. Σε παρελθόντα μαθήματα το έχετε ξεκαθαρίσει. Και αν όχι μπορείτε να ανατρέξετε. Σήμερα θα δούμε εζού ένιωρούμενε, εγώ βλέπομε. έτσι. Του ένιωρούμενε, εκιού έσιωρούμενε, έντενι ένιωρούμενε, έντανι ένιωρούμενα, έγινι ένιωρούμενε. Ενι είμαι εμείς φαινόμαστε, εμείς βλεπόμαστε, έτσι εμού έτε έθε ορουμένη, έντε η ο ορουμένη, έντε η ο ορουμένη, έντα η ο ορουμένα. Οριστική εναιστώτα, οι τύποι φαντάζομαι πλέον δε σας είναι, σας είναι οικοί, έτσι. Παρατατικός, εζού έμα ορουμένε, εγώ βλεπόμουνα εκιού έσα ορουμένε, έντε έκι ορουμένε, έρα νι έκι ορουμένα έγινε έκι ορούμενε. Ένι έμαι ορούμενη, έμου έται ορούμενη, εντεϊ ίνγει ορούμενη, ένδει ίγει ορούμενη, ένδει ορούμενα. Παρατητικόρ μας. Έτσι; Αόριστος. Οράμα, οράτε, ράτε, οράμαι, οράτατε, οράται. Η Ειδόθηκες, ειδώθηκε ειδοθήκαμε, ειδοθήκατε, ειδόθηκαν. Έτσι. Προστακτική εναιστώτα. Σπάνια. σου. Και τρίτο πρόσωπο. Αν εορήνητε, ας ας Πώ Πώς να το πούμε τώρα, δεν μπορώ να το πω και στα αντίστοιχα νέα ελληνικά, γιατί δεν υπάρχει, γιατί το ψάξα, στο, το ψάξα στο, στη γραμματική μου. Ειδόνιο και β' πληθυντικό, ορρήνη Και το λέμε σε ποιες περιπτώσεις. Ε, να βλέπεσε, Να βλέπεσε. Πώς ναι. να το πω. Ναι, είναι αυτός είναι ο τύπο. Να βλέπεσε. Να βλέπεσαι. Να, να βλέπεσε να είδω με την ξαδέρφη σου, μπορεί να τύχει, να πεις, mm. ναι. Ή αυτό το ορίνι σου, ε, θα το πω με, υποτακ, με, με υποτακτική, ναι, να σου από τα γειτονία, να μου. Να, β, να φαίνεσαι, να έρχεσαι δηλαδή με, το, με την έννοια ότι να, να φαίνεσαι και από τη γειτονιά μας. Να, να ορύνησου τα να, τσέα. Να φαίνεσαι και από το σπίτι, να σε βλέπουμε. Το καταλάβατε. Mm. Ε, όπως λέγαμε να παρίσου να έρχεσαι. Να σου από τα να τσέα. Να βλέπεσαι από το σπίτι. Πώς, πώς αλλιώς να σας το... Να ορύνεις σου από τα ντσέα, να να, βλέπεσαι, να φαίνεσαι από το σπίτι. Να σε βλέπει το σπίτι. Το μεταφράζω ελεύθερα, έτσι, γιατί είδατε καμιά φορά από μία γλώσσα στην άλλη δεν μπορείς να τα μεταφράσεις ακριβώς. Κάποια mm -hmm. πράγματα, αλλά φαντάζομαι καταλάβατε πότε το λέμε. Mm -hmm. Να ορίνισου σου τσεκιού, να, να φαίνεσαι κι εσύ. Να ορύνεις σου από τα να φαίνεσαι από το σπίτι, να σε βλέπει το σπίτι. Προστακτική αορίστου. Οράσου. Το αντίστοιχο θα ήταν «ειδό σου» ή εγώ θα έλεγα «φανερό σου». Θα μπορούσαμε να το πούμε. «Ορά σου», οραθεί σου». το τρίτο ενικό, και «οραθείτε», ιδοθείτε Βλέπετε το β' ενικό του πληθυντικού. «Οραθείτε», ιδοθείτε ιδοθείτε «Ηποτακτική εναιστώτα» και όπως ξέρετε και μέλλον διαρκείας, δηλαδή αν βγάζουμε το να, με το θα. Έτσι, οι τύποι είναι οι ίδιοι. Να ορεινούμα, να βλέπωμε. Να σου, να βλέπεσε, Να ορεινήτε, να βλέπετε. Να ορινούμα ή να βλεπόμαστε. Να ορεινήτε, να βλέπεστε. Να ορεινούνται ή και η κατάληξη ορεινήντε, να βλέπονται. Ομοίως, στο μέλλοντα, θα βλέπουμε, θα ορεινούμα, θα σου, θα ορεινήτε, θα ορεινούμαοι, θα ορεινήτε, θα ορίνονται. Έτσι. Mm. Και η υποτακτική αορίστου. Ας φαντάζομαι το ίδιο με το ας εκτός από το να και το θα. Α, ας ναι, ναι. βλέπουμε. Ναι, ναι, ναι. Ας μπορούμε όπως, το, ναι, ναι. Όπως είναι αυτό το αυτό Όπως βλέπετε στην προστακτική αορίστου αυτό το ανε, ανε οραθή, ας Μεταφράζεται στα νέα ελληνικά άσ, ά οραθεί, ά ιδωθεί. Αν έτσι. Ναι. Υποτακτική αορίστου, να οραθού. Φαντάζομαι οι καταλήξεις πλέον δεν σας είναι τόσο άγνωστες, γιατί έχουμε δώσει πάρα, πολλές, πάρα πολλά παραδείγματα ναι. υποτακτικής αορίστου, πάθητικής φωνής, έτσι. Mm -hmm. Να οραθού, να οραθείρε, να οραθεί, να οραθούμε, να οραθείτε, να οραθούνι. Να ειδωθώ, να ειδωθείς, να ειδωθεί, να ειδοθούμε, να ειδωθείτε, να ειδοθούν. Θα δούμε παραδείγματα με πρωτασούλες και θα ξεκαθαρίσετε λίγο κάποια πράγματα. Μετοχή, Ενεστώτα. Ορούμενε, ορουμένα, ορούμενε, ορουμένη, ορουμένη, ορούμενα. βάζω μέσα το αρχαίο ελληνικό για να δείτε έτσι λίγο να κάνετε την αντιστοιχία ορώμενο. ορωμένη, ορώμενο αυτός που φαίνεται, αυτός που βλέπετε έτσι, αυτός που βλέπετε και ορατέ η μετοχή παρακειμένου είναι ο ιδωμένος ορατέ, ορατά, ορατέ ορατή, ορατή, ορατά ο ιδωμένος, να δηλαδή το γρα... ο... αντιστοιχεί Αντιστοιχεί στο μέσο αόριστο τη αρχαία ελληνικής. Για κάποιους ίσως φαίνονται δύσκολα. Εγώ οφείλω να τα γράφω για αυτούς που yes. τα ξέρουν και για αυτούς που δεν τα ξέρουν είναι ευκαιρία να τα μάθουν. Mm. <laughs> ε, ναι. Ε. Λοιπόν, να δούμε κάποια παραδειγματάκια. Ορίστε. Σβάισε τα παραδείγματα. Διάβασε τα παραδείγματα. Μέσα σε παρένθεση είναι οι τύποι, πώ μα κάνει ο αόριστο. έτσι. Ε, οράμαι με την Ελένη, αίμαι έχουν τρεσούτσερε να οραθούμε. Χθε ιδωθήκαμε με την Ελένη. Είχαμε πολύ καιρό να ιδωθούμε. Βλέπετε πώς κολάνε mm. οι τύποι λοιπόν μέσα στο καθημερινό λόγο. Ενώ σαν τύποι. Ξερά πάνω σε ένα, γραμματικ... σε... διαβάζοντας γραμματική μας παίρνονται ακαταλαβήθηκαν, <coughs> έτσι, mm. ωραία. Yeah. Οράτατε τα να τσιπέρι με τα τσίαντι, ειδωθήκατε προχθές με τη θεία σου. Πότε θα οραθεί με τα συντζενικάντι, πότε θα ειδωθείς με την κουνιάδα σου, βάζω και κάτι λέξεις έτσι, στα παραδείγμα, δότε, για να εμπλουτίζετε το λεξιλόγιο σας, έτσι, Υπάρχει και η λέξη κουνιάδα στα τσακώνικα, η οποία είναι με πίδραση τη νέα ελληνική. Και έχω την εντύπωση ότι το κουνιάδα μήπως δεν είναι ελληνική λέξη. Δεν είμαι σίγουρη. Δεν, δεν το έχω ξεκάθαρο μέσα στο μυαλό μου. Αν κάποιο το ξέρει, μπορεί να επέμβει και να το. να παρέμβει, μάλλον και να το πει, αν κάποιο γνωρίζει. Αλλά στα τσακώνικα, η γνήσια τσακόνικη είναι συντζενικά. Πότε, πότε θα οραθεί με τα συντζενικάντι, πότε θα ειδωθεί με την κουνιάδα σου. Από τσι εμπάκαμε το σέρι, εμέχονται διβδημάε να οραθούμε. Από τότε που μπήκαμε στο θέρος, άρχισε το θέρισμα, έτσι, έχουμε δύο εβδομάδε να ειδωθούμε. <σκυρίζει> Είναι κοντούκουνται αρχογία, κι άτσε να οραθούνι από τα γειτονία, να μου. Δεν καταδέχονται, αυτό το κρατάνε αρχοντιά, είναι οι κοντούκουντε αρχονγία, δεν καταδέχονται, κρατάνε αρχοντιά. Κι άτσε πει σπάνια να οραθούνι από τα γειτονία, να μου, να ειδωθούν από τη γειτονιά μας. Απόσερα, απότσιγα θα ορινούμαι περσούτερε. Απόσερα θα πει μόλις τελειώσει ο θερισμός. Απότσιγα, μόλις τελειώσει ο τρίγος, θα ορεινούμα θα βλεπόμαστε περισσότερο. Ο αρβονιατσιχό, στρατηγούλα, όχι επιτρεγούμενη να ορρύνεται με τα αρβονιατσιχά, δίχως συνοηδία. Ο αραβωνιαστικός δεν επιτρεπόταν να βλέπετε με την αραβωνιαστικιά, δίχως συνοδό. Που, που, που, που. <laughs> Και είπα τη στρατηγούλα που είναι η νεοτέρα έτσι, της παρέας εδώ. <laughs> <laughs> στρατηγούλα, με άκουσες. Ναι, ναι. <laughs> ναι ναι. δεν ναι, ναι. Λοιπόν. Αυτά λοιπόν, είναι. <laughs> ναι. <laughs> ναι, λοιπόν. Πόσοι βολέντε Πέκα να μην ορύνισουμε τι είναι τον άνθρωπο, τα μαγαζία. Πόσες φορές σου είπα να μην βλέπεσαι, να μην ανταμώνεις με εκείνο τον άνθρωπο στις ταβέρνες. Τα μαγαζία ήταν οι ταβέρνες. Α, αν θέλανε να πούνε την αγορά λέγανε τα αγορά». Η αγορά εννοούσαν τα μαγαζιά, τα εμπορικά τέλος πάντων. Τα μαγαζία εννοούσαν την ταβέρνα. Υπόψη σας ότι τα παλιά χρόνια και σε μερικά χωριά ακόμη... Οι ταβέρνε ήταν, σαν... ήταν και είναι κάτι σαν το παντοπολείο του χωριού, έτσι. Εκεί πέρα μπορεί να προμηθευτεί κάποια αναλώσιμα και να κάτσεις να βγει και ένα κρασάκι. Δεν το έχετε συναντήσει, φαντάζομαι. Ναι, κάποια ορινά ακόμα. Κάποια ορεινά, ναι. Δηλαδή, λέμε πάμε στο μαγαζί και είναι λίγο απ' όλα. Και είναι ο κρασό καφέ ο πουλί, ο... Και ναι, και καφέ και κρασί και μπορεί να αγοράσεις λίγο μανέστρα, λίγο κάτι, τίς τέλος πάντων. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν αυτό το σου που με ρωτήσατε και προηγουμένως, να αποσκολάει μέσα στο λόγο πώς βρίσκει και αυτό τη θέση του. Πώς η βολέντε Πέκα να μην ορύνησουμε τι είναι τον άνθρωπο, τα μαγαζία. Κάνει παρατήρηση γυναίκα στον άντρα, ξέρω εγώ, μου αρέσουν τα μούτρα του τάδε, μην τον κάνεις, Βλέπω και το Γιάννη εδώ που με κρυφώ. Λοιπόν, εμαύκαι ο Νικόα όνει Θεού πλέον αορύνυται με το Δημήτρη. Μάλωσαν ο Νικόλας δεν θέλει πια να βλέπετε με το Δημήτρη. Για να μην προχωρήσω πιο κάτω, αυτά με τον αόριστό μας. Είναι με τον αόριστο της παθητικής μονοί. Σας είναι έτσι λίγο πολύ ξεκάθαρα, υπάρχει κάποια απορία. Θέλει διαβάσμα λίγο. Θέλει διαβάσμα. πρέπει να το, ναι, ναι, να γίνει θα το μελετήσετε. Σας είναι. ακούω πολύ ήσυχου και στεναχωριέμαι. Λέω τι έγινε. Ή δεν, τα, ή δεν καταλάβατε τίποτα. Όχι όλα είναι σε ένα συνήθεια, πιστεύω. Mm, και το, το σημαντικό είναι όταν κάνει κάποιος μια γλώσσα είναι να έχει ακούσματα. Είναι ε, λίγο καλά. αυτό που μας λείπει γιατί κάνουμε ναι. μια ώρα. Ναι, πολύ ναι, σημαντικό ναι. αυτό που κάνουμε ναι, γιατί ναι. υπάρχει μια, μια επαφή που και ναι. είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από εκεί πέρα χρειάστηκε mm -hmm. πάρα πολύ και εργασία. Mm -hmm. Αλλά το πρόβλημα και εδώ δεν υπάρχει κάτι που βοήθα γιατί δεν υπάρχουν ακούσματα γύρω μα. Mm -hmm. Αυτό είναι το δύσκολο. Ναι, αυτό ναι, αυτό ναι, είναι ναι. Το το πρόβλημα. Έτσι, όντως. Λοιπόν, να προχωρήσω λοιπόν. Να δούμε, α, μάλιστα. Οργίνε. Και βλέπετε διατρέ... το δύσκολο ναι. είναι, ακόμα και στα αγγλικά μπορούμε να βρούμε αγγλικά τα ραγούδια, που παθαίνει ε, αγγλικά. καλά, τα αγγλικά είναι παντού. Και να έχει μια εξοικείωση. Παντού, παντού. Τα χωρνικά mm -hmm. πολύ πιο δύσκολα ναι, βρίσκει κανείς ναι, ναι, ναι. γλυκό και... Σίγουρα, σίγουρα. Ε, λοιπόν, οργίνε τσε διαταγέ ορμήνες. Και διαταγές. Mm -hmm. Μη ανερεγρούσα τα φέγγιντι, να καμούτσι σου. Μη βγάζεις γλώσσα στον πατέρα σου, να καμώνεσαι. Είχαμε δει την προστακτική ε, παθητική φωνής την προηγούμενη φορά, έτσι, και σας είχα πει ότι θα σας φέρω και άλλα παραδείγματα. Ε, το ρήμα είναι καμουκούμενε, εκαμούμα, καμουτέ. καμόνομε, έτσι, καμώθηκα. Κάνω τον καμωμένο, λέει έτσι, το, το έχετε ακούσει στην ελληνική, δεν ξέρω, mm -hmm. το έχετε ακούσει, ωραία. Λοιπόν, να καμούτσι σου, να καμώνεσαι, καμού σου τσενηλία, καμό σου και μη μιλά. εδώ έχουμε, υποτακτική, έχουμε συγγνώμη, προστακτική αορίστου. Βλέπετε, είναι, δεν έχει διάρκεια, είναι κάτι στιγμιαίο, καμό σου και μη μιλάς. Αλλά στην, στο πρώτο παράδειγμα, είναι προστακτική η Ενεστώτα, έχει διάρκεια να καμούτσι σου, γενικά γενικά και αόριστα, να καμώνεσαι, έτσι. Δεν είναι μόνο για τώρα. Έχετε ακούσει σε αυτό το πρώτο, στο παράδειγμα με το καμούσου τσενηλία, κυκλοφορεί και ένα ανέκδοτο στην τσακωνική, έτσι, για να μην γίνεται το μάθημά μας ε, πεζό και ανιαρό. Είχε πάει μία μητέρα με την κόρη της σε ένα γάμο, το κορίτσι δεν είχε βγει, δεν είχε πάει πουθενά, Άλλα τα χρόνια εκείνα, οπότε δεν ξέρετε τι να πει, δεν ήξερε τι να ευχηθεί και έλεγε τη μητέρα τη: Μητέρα, τι να πω, μάτι τσιναλίου, καμού σου τσενηλία. Καμόσου σου έλεγε, μη μιλά. Μετά από λίγο μάτι τσιναλίου, τι να πω, τσιναευτσιθού, τι, τι να ευχηθώ, καμού σου τσενηλία. Η μάνα τη έλεγε συνέχεια, καμό σου και μη μιλά. Του <laughs> έδωσε χέρι και λέει, καμού σου τσενηλία. Δεν είπε η κοπελίτσα, δεν ήξερε τι να πει. Αυτό της έλεγε η μάνα τη. Όλη την ώρα ήρθε η ώρα να χαιρετήσει, αυτό είπε και η Έρμη. Και έχει μείνει έτσι παρημιώδε. Το ε... έχω ακούσει. Περίπου, αλλά να λέει εκεί έτσι γαμό σου. Α, ναι, ποιε και μη μιλά. Ποιε και μη μιλά, ναι, ναι, στο γάμο, ε! Το γάμο πάλι, αλλά τώρα νύφ ήταν ε, ναι. παρεμβρισκόμενη, ήταν που δεν ήξερε τσακώνικα. Μπορεί, ναι. Πιες και μη μιλά και όταν μια ήρθε μία, η ώρα και να ευχηθεί. Και, λοιπά, και λέγανε, Κι έτσι λέγανε κύε τσικαμούσου, κύε τσικαμούσου και όποιον έβλεπε του έλεγε κύε τσικαμούσου ξέρω. Ναι, ναι, ναι, ναι, <laughs> πιες και καμό σου. <laughs> Αυτό ναι. το έξει. Ναι. Ορίστε, έλα Μαριά. Και συγκεκριμένα το είχα δει σε μία κούπα, είχαν βγάλει <laughs> κάποια. Ναι. Αυτό ήθελα να πω, ε, στη γιορτή που mm -hmm. κάνω στα μέλα. Να... Α, μέκα, να μπράβω, ναι, ναι, ναι. Στη γιορτή μέλιου, όλο ο σύλλογο έχει αυτή την κούπα, το κίετσε Α, είπαμε. πολύ ωραία, ναι, ωραία, πολύ ωραία. Μάλιστα, έτσι λοιπόν. προ του κίνου, πίνο, πιες και καμό σου. Λοιπόν, συνεχίζω. Να νύφη σου, να σου, πάσα σύνταχα. να, νύβεσαι, να και να χτενίζεσαι κάθε πρωί. <coughs> Εδώ έχουμε προστακτική εναιστώτα. Προστακτική ορίστου. Χάγγε νύψου τσε χτενίσου, Άντε. Πήγαινε δηλαδή νύψου τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και χτενίσου. Και χτενίσου. <coughs> Βλέπετε, είναι κάτι το στιγμιαίο. <coughs> το <coughs> ρήμα μας είναι χτενισκούμενε, εχτενίσμα, χτενιστέ, και νυφούμενε, Νίβομαι, ενήμα, νυφτικα νυφτέ. Αυτό είναι αρχαίο ρήμα. Mm -hmm. ε, πάμε παρακάτω. Μη ψένισου τάνουντι. Μη σκουπίζεσαι πάνω σου. Μη σκουπίζεσαι πάνω σου, έτσι. Προστακτική, εναιστώτα. Παθητική, φωνή μιλάμε πάντοτε. Ψάσου με τα μπόλια. Σκουπίσου με την πετσέτα. Βλέπετε τη διαφορά ψενούμενε, σημαίνει σκουπίζομαι, εψάμα, σκουπίστικα και ψατέ, σκουπισμένος. Ωραία. Μη φοζήχισου. Το έχω δει και μη φοζήσου σε κάποια κείμενα. Ο κούεμι, όν κατσίνου. Μη φοβάσαι, ο σκύλος μου δεν δαγκώνει. Έτσι. Το ρήμα είναι φοζούμενε, φοβάμαι. Εφοζάμα φοβήθηκα, φοβήθηκα, φόζατε, φοβισμένος. Mm -hmm. Μη σου όρπα, εν υβρετέ ο τόπο, κάτσα ο γη. Μην κάθεσε εκεί, είναι βρεγμένος ο τόπος, κάτσε, κάθισε, εδώ. Κασίμενε, κάθομαι, Εκασίμα, κάτσατε, κάθομαι, κάθισα, καθισμένος. Έτσι, μην ήτσισου από τον καμό. ήτσου από το δέμα. Μην κρατιέσαι από το κλαδί, κρατούν από το σχοινί. Το δέμα είναι το σχοινί. Το ρήμα δε ίνουρ ένι σημαίνει δένο. Δεΐνουρ ένι δένο. Και τα κολοκυθάκια στα τσακόνικα λέγονται δεΐματα, γιατί έχει δέσει ο καρπός. Από εκεί βγαίνει. Α. Τα δεΐματα. Είναι το δεΐμα, τα δεΐματα. Είναι τα κολοκυθάκια τα πράσινα, όχι το γλυκό. Το κολοκύθι που γίνεται μεγάλο και πορτοκαλί όταν οριμάζει. Λοιπόν, mm. μην σου από τον καμό, ίτσου από το δέμα, μην κρατιέσαι από το κλαδί, κρατήσου από το σχοινί. Έτσι Το ρήμα είναι οικούμενε, δεν έχουμε ε, αοριστός αυτό το ρήμα. Κρατιέμε και μεταφορικά, όταν λέμε έντενη, ένι, οικούμενε, αυτός κρατιέται, είναι εύπορος. Έτσι, mm. Mm. Mm -hmm. Άλλο, μη βαραίνησου να ζάρε τα τη. μην βαριέσαι να πας στη δουλειά σου Βαριεσκούμενε, εβαρέμα, βαρετέ Βαριέμαι, βαρέκα, βαρεμένος <laughs> Βαριέμαι Λοιπόν, μην ανέμισου τα ταμπορία. μην πετάγεσαι στο δρόμο Ανεμούσου ως τα μαμού να φέρερε το μήλε του καφού. Πετάξου ω τη γιαγιά να μου φέρεις το μήλο του καφέ. Μ? Βλέπετε. Mm. Ανεμουκούμενε. Όταν, πότε, πότε, όταν παίρνει αστική δασία, σε ποιες περιπτώσεις. Α, ε, όταν δηλώνει προς κάποια κατεύθυνση. Ε, θα ζάω τον Άγιε θα πάω στο Λεωνίδιο. Α, νάλιστα. Έτσι. Ε, θα ζάω τα δουλία μου, θα πάω στη δουλειά μου. Θα ζάω το σχολείο, θα πάω στο σχολείο. Mm. Βάλε, ε, βάλε χιωμό το κιάτε, βάλε φαγητό στο πιάτο. Ευχαριστώ. Mm. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ανεμουκούμενε λοιπόν, πετιέμε, ανεμούμα, πετάχτηκα, ανεμουτέ, πεταγμένος. Αυτά. Έχει και άλλα πάρα πολλά, αλλά... Εντάξει, πλέον φαντάζομαι ότι εφόσον ξέρετε τις καταλήξεις, αυτές είναι, δεν υπάρχουν άλλες, βλέπετε ένα ρήμα στην παθητική φωνή, ε, θέλει λίγο, η δυσκολία είναι να βρούμε το θέμα. Εκεί είναι λίγο το, το μπέρδεμα, εκεί λίγο είναι το μπέρδεμα να βρούμε το θέμα. Αλλά, εντάξει, είπαμε, με το χρόνο και με την επανάληψη. Mm. Αυτές είναι οι καταλήξεις, το, το ίσου. Το ίσου και το ουσου. Ανεμούσου είναι η κατάληξη του αορίστου, της προστακτική αορίστου, ανέμισου, προστατική εναιστώτα. Δεν ξέρω αν είναι μέσα σα ξεκάθαρα ή αν έχετε κάποιο. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Είχαμε δει και την προηγούμενη φορά κάποια παραδείγματα. Προλάβατε, δεν ξέρω, είχατε χρόνο να τα δείτε, έστω και για μία φορά... Έτσι και έτσι. έτσι, και έτσι. Ε, ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Η... Ήταν και οι μέρες τέτοιες, στο χρόνο που διαθέτει ο καθένας. Λοιπόν, ε, τουλάχιστον, ε, σας είναι ξεκάθαρο, έτσι όπως το, το βλέπουμε, Υπά, θέλετε κάτι να πούμε περισσότερο, Okay, nice. Ωχι, εντάξει. Nice. Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε τι θα μάθετε απ' έξω που έχει και αυτό βέβαια γιατί είναι η κατάληξη τέτοια και πολλές φορές μαθαίνοντας ένα τραγουδάκι ή κάτι μια παροιμία ε, σου έρχεται πιο γρήγορα στο μυαλό ο τύπος ενός ρήματος. Fache kasisu, fache Δεν είναι να φας και να κάθεσαι. Να φας και να εξαφανίζεσαι, να ξεκουμπίζεσαι. <laughs> <laughs> Οπότε δεν θα ξεχάσετε ποτέ την κατάληξη σου Στην προστακτική έτσι, στην παθητική φωνή mm. Όπως την άλλη φορά είπαμε Μη παράτε σου και εκείνο, το, και εκείνο το παραδειγματάκι Μη παράτε σου Τσε αψελέ δεν έσσι Τσε χώρα διενισιμά Τσε με ξέροντε τσούνιε Ήτανε Το είχα βάλει επειδή είχαμε δει τα, τις, τις προστακτικές Στην παθητική φωνή ε, και η αλήθεια είναι ότι οι προστακτικές είναι μέσα στην γκέση του λόγο Συνέχεια λέμε έλα εδώ, κάνε αυτό, πες αυτό, φέρε μου εκείνο. Είναι η προστακτική μέσα στη χειρινότητά μας.